Κοιτάζοντα ένα οπάλιο μισογρίζο, θυμήθηκα δύο ωραία γκρίζα μάτια που είδα σαν 20 χρόνια πριν. Για έναν μήνα αγαπηθήκαμε, έπειτα έφυγε θα ρωτήσει Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδοθήκαμε. Θα ασχήμησαν αν ζει, τα γκρίζα μάτια, θα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. «Μνήμη μου φύλαξε τα σίους ήταν και μνήμη ό,τι μπορείς από τον ερωτά μου αυτόν, ό,τι μπορείς φέρε με πίσω απόψη».